Αποστολή. Εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι θες. Καλό μήνα είπα καλέ. Άσταυτα, τι θες. Τώρα θα τα πω όλα στον μπαμπά. Ποιος είναι ο μπαμπάς. Στο Ναι. <laughs> <laughs> Έτσι θα λες εσύ.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 Έλα ρε αποστολή. Έλα. Είσαι, καλά είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να σου πω κάτι. Όλοι τον παίζαμε μικροί ρε φίλε, αλλά τόσο μαζί και σωσο δεν έχουμε γίνει ρε φίλε. Τι έκανε με αυτό το πραγματάκι το αυτός ο απίστευτος τύπος. Πόσο μαζί μπορεί να είναι. Δεν το παράταγε λες, ε. ε. τίποτα ρε φίλε, δούμε τα Το θέμα δεν είναι ότι το έκανε εργόχειρο, το, και... το θέμα είναι ότι το έκανε και πολιτική.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 Χαίρετε. Γεια σας. Τον κύριο Παπαδόπουλο θα θέλα. Ποιον κύριο Παπαδόπουλο. Ε, όχι, συγνώμη, τον κύριο Παπαδάκη η κυρία Εύα... έχασα το αρχείο. Μη σωλήπτα. Δεν πειράζει. Α, που Να πω. Ε, ξέρω τι έχει ελληνοφρένεια τώρα, αλλά ελπίζω να μην <laughs> κλείνω. Όχι, μην κλείνετε, καλέ.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 Και δεν τους ακούνε καθόλου Απ' την πρώτη φορά φίλε που είπε ο άνθρωπος Αυτό είναι δικό μου εκεί έγινε η μαλακία. Λέσι, επειδή χθες δεν άκουσα την εκπομπή Σχολίασε καθόλου ο Θήμιος Το όλο το θέμα που έχει προκύψει με το Μπολιόπουλό Ναι, άκου την εκπομπή Να δεις, λοιπόν www.elinofrenia.net Με την ευκαιρία, γιατί είχα και καιρό να το πω Λοιπόν, Κάτι. 3W Και τέλειωνε Εντάξει, και για την άκουσα Έτσι μπράβο. Ο κύριο Παπαγιάννη. Ο ίδιο. Ενδιαφέρομαι για το πακέτο δυνατίσματο. Είστε τσουποτή. <laughs> πιο κόλλα με κυταρίκτητα στα κολομέρια. Εντάξει. Φορά κολλά να μαζέψει ό,τι μπορεί, μαύρο. <laughs> Δεν μαζεύει. <laughs> <laughs> Άκουνα, δείτε. Τράβα, τράβα. Βάλα από εδώ, βάλα από εκεί και οι κορσέδε, βάλε. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> Ρίξε και το ρηχτάρι του καναπέ από πάνω να μην φαίνεται. <laughs> λοιπόν, Έχει όψη φλιού πορτοκαλιού, πε μου τρελό αγόρι να σου πω κάτι όσο okay. ενωμένος λέει ποτέ είναι κειμένος. είναι η μεγαλύτερη αλήθεια και η μεγαλύτερη μαλακά Που υπάρχει. Οι λαοί, φίλοι, που μαντάνε το πολύ εύκολα, με δύο τσοπανόσχυλα και ένα βοσκό, όπω τα πρόβατα. Και αν κάνει να βγει από αυτή τη γαμπέντη πισίνα με τα σκατά, φίλε, την καλύτερη θα σε βαφτίσουν κομμουνιστή. Το ακριβώ μετά είναι τρομοκράτη, αντικυβερνητικό, αναρχικό. Ρε φιλαράκι, μα το θεό που σου, σου, σου, σου λέω, γιατί θα ακούω 10 ενεργά Αρχίζω να ξεφεύγω από τον κομμουνιστή και γι' γα... αυτό την που μου έχω και μια μανούλα ακόμα. Γι' αυτό ανησυχώ. Τίποτα άλλο, Ρε Τολιγιά. Αποστολέ. Έλα. Φάμε πολύ μελάνι και πολύ ώρα για το χαράτσι ακόμα, πώς το βλέπεις. Όχι τίποτα, αλλά γιατί φαίνεται και ο κουβέλις αντιστασιακός όσο συνεχίζουμε για το χαράτσι. Στο τέλος θα πάει 200 ευρώ ο μισθός, αλλά θα λέμε αν θα πει το χαράτσι δε ή όχι. Άς, πάμε, ας πω αν μας το και ποτέ και το βάλουμε σε άλλο φόρο, θα πανηγυρίζουμε κιόλας. Καπετάνα Παστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Καλά είσαι, βγαιμία εδώ. Του Άδωνη. Όχι καλέα, μάνο. Όποτε λέμε ευγενία μέσα του Άδωνη. Γιατί υπάρχουν και άλλε. Έτσι φυσικά και υπάρχουν και άλλε. Mm. Λοιπόν, Σαν του Άδωνη, καμιά. Ε, ξεκινάμε τον αγώνα. Σε αγώνα. Έτσι, δεν είναι το θύμιο πριν. Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, περί πάσχα έρχεται. Περίμενε. Πρώτα αφήνουμε μούσια λοιπόν, έτσι κατάλαβα εγώ. Περίμενε, όπα, όπα, γιατί εσεί οι γυναίκε τα παρεξηγείτε εύκολα και διεκομουνίστρε. Όταν λέμε μούσια.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 Θες, έχει και δεύτερο, δεν θέλω άλλο. Ακούω αυτή την αιδέτει για τον καραμαλή και αηδειάζω. Παρακαλώ σοβαρεφτείτε και πείτε ότι αυτό που είπε και η μακρύ νωρίτερα, ότι από το μόνο που κινδύει ο καραμαλίσ είναι από τη χωριστερί, από τίποτα άλλο. Μην ακούω αηιδέε και τον υλοποιούν τώρα. Ήταν πάντα ήρωα ο Καραμαλής Και μόνο να θυμηθεί πώ έφυγε. Μόνο να θυμηθεί πώ έφυγε. Που οι άθλοι επικριτέ του έλεγαν ότι έφυγε σαν κότα. <Ραλή> Μόλι είδε Έχει τα δύσκολα, ένα... Όχι. Έφυγε σαν ηλίκη. ήρωας Εγώ δεν θα <σχελίκη> βάλω τη χώρα σε μνημόνια. Θα την ετοιμάσω για να μπει στα μνημόνια. Να σου πω τώρα, συγγνώμη. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στον τζιδιασμένο Σαμαρά και στον Καραμαλή του PlayStation. Συγγνώμη για να καταλάβω δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Επειδή ο Σαμαρά είναι τρέχον πρωθυπουργό. Ναι.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 Δύο πραγματάκια θα μα πω. Πρώτα, να... να μου πει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, πε μου. Εντάξει λοιπόν, ε, για τα καγκουροφασιστάκια, να του πω ότι να ρίξουν κάνω βιβλίο και να διαβάσουν για τη νύχτα των μεγάλο μαχαιριών. Θα καταλάβουν πολλά. Θα άρχισαν και θα του πάρουν κάποια στιγμή. Και ένα δεύτερο, έχει ένα φετίχτο που δεν σου δίνουν πολλέ πάστε, ρε φιλά, να το χρησιμοποιήσει. Θα σου δώσω εγώ και θα σε κλείσω. Τι. Νυφλή. Δεν ξέρω, ρε φιλά, οπότε υπάρχει το όνομα Νυφλή, κάτι κάνει σε εκεί πέραση, δεν ξέρω. Έχει πάρει και μια φορά τηλέφωνο και σου δίνουν σπάνια πάστε και. Δεν ξέρω, τι, τι παίζει με αυτό να είναι. Τίποτα δεν παίζει. Είναι ένα εκλεπτό συνάδελφο, απλά. Α, εντάξει λοιπόν, οκ. Okay, τι τί... άλλο ήθελε παραπάνω. Όχι, oh, δεν ήθελα κάτι άλλο παραπάνω, δεν ξέρω. Είχε πάρει και τηλέφωνο μια φορά. Τώρα ναι. τη δουλειά κάνει αυτό, τη δουλειά κάνω κι εγώ. Μην το ψάχνει τι είμαστε συνάδελφοι, δεν έχει σημασία. Θυμάμαι ότι είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο και ήταν λιγάκι ζωχαριασμένο. Δεν ξέρω, τι του είχε στείλει, ξέρω εγώ. Καμία να αγοράσει ντομάτε από. Όχι, Μωρό, όχι, όχι. Τίποτα. Θα διάβασε ξαφνικά κανένα άρθρο του. Και κάτι άλλο. Ο πνευματικό μου στο facebook, ο Μητροπολίτη Άνυθο, Δέχτηκε μία επίθεση από τον Μαρκ Zuckerberg, Του και κάποιε φωτογραφίε και ειδικά αυτή με τη Μέρκελ γυμνή. Βέβαια, είναι, είναι τραγικό να βλέπεις τη Μέρκελ γυμνή. Είναι τραγικό, αλλά πιο τραγικό είναι να αντιμετωπίζει την πολιτική της Μέρκελ και την πολιτική απέναντι στο λαό. Είδε τι τραβάει Σαμαρά. δεν το σκέφτεται. Νομίζει τα έχει εύκολα ο άξιος ο Σαμαρά. Το παίζει η Γερμανοτσολιάς, δεν είναι... Τι νόμιζεσαι δεν, δεν είναι, δεν είναι, yeah. δεν είναι... Δούριος είναι... Ναι, δούριος ύπος... Να παρισπρίσει μέσα στην πολιτική της Γερμανίας... Στην πολιτική ζωή της Γερμανίας να τους καταστρέψει Τι να καταστρέψει μέχρι μια πολιτική άνοιξη μπορεί να φτάσει Νομίζει και παραπέρα Τέλος πάντων, για πε. Ο Χατζη Νικολάου έχει αυτή την Κυριακή με τη Real News ένα βιβλίο Και δεν ξέρει να το προμοτάρει Βγαίνει και απλά ένα βιβλίο για φιλοσόφους Δεν το λένε έτσι Πρέπει να το πει διαφορετικά Το λιγουρεύεσαι, το λιγουρεύεσαι. Τα λιγουράμαστε Τα λιγουράμαστε! Έτσι πρέπει να το πει, έτσι τα πουλάνε τα βιβλία, αλλά δεν ξέρει. Μπορούσε να πει επίσης, όσο μιλάω εγώ παραγγέλλετε, εσείς παραγγέλλετε, παίρνουν οι άλλοι τα δικά στα τα βιβλία. Όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλλετε, σας προλαμβάνουν όλοι τα δικά σου τα βιβλία. Έτσι. Είναι κι αυτό. Λοιπόν, θέλω να μου κλείσει ένα κονέ με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Γουστάρω πέτρα δε. Γουστάρω μαστίγωμα. Δεν θε να σου κλείσω με τον Μαρκογιανάκη, αυτό είναι μεγαλύτερη αφέτρα. Μαρκογιανάκη είναι πτώμα, δε. Πτώμακα, δε. Στο Λονδίνο παίζουνε 10 προ 1. Αν δει τον Μαρκογιανάκη με γραβάτα δεμένη στο κεφάλι, <laughs> καλτσόν δικτυωτό, <laughs> το μήλο στο στόμα και μαστίγιο να χτυπάει στο χέρι, η Κωνσταντοπούλου είναι παιδική χαρά μπροστά του.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 Δεν μου λε τώρα, μόλι άκουσα αυτόν που σε πήρε προφανώ χθε και τον άκουσα τώρα που δηλώνει η ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα καντάργα θράσος πρέπει να έχει αυτό ο μαραίκα που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει κριτική σε ένα άλλο κόμμα. Πώ θα, θα γίνει, πώ θα δουλευτεί, τι θα κάνουν μέσα το κουκουέ. Σα πολύ θράσος δεν έχει ο μαραίκα. πες του ừ, πρώην βουλευτή του Πασόκ γυναίκα ηθοποιό. Η, η Άτζελα, η ηθοποι... Ναι, εντάξει, σωστό. Ναι, όχι, δεν είναι αυτή. Έχει παίξει, θα σε βοηθήσω, έχει παίξει με τον παπαγαλιάτη. Η, η Πέμι, Μπράβο. Μπήκε okay. σε μια πασαρέλα εκτές, έχει δει τα κάρα που του φεύγουνε τα πρετσίνια και αρχίζουν και διαλύονται. Ναι. <σχ> κάνει και τρώει μια <σχ> <σχ> <σχ> αυτή είναι βουλευτής ακόμα ή ήτη... Τι ξέρει, ναι. Ποιο ξέρει, καλέ 10 βουλευτέ έχει το πασόκτ. Η πέμμη ζούμη θα ήταν μία από αυτού. Τώρα θα μου πει σύνδεξη το φιλοπούλου και κάθετο εκεί από το Βενιζέλο. Ναι, θα μπορούσε να είναι και η πέμμη. Φίλε στο στάρι, χτε πέθανα στο γέλιο, έτσι ούτε. Μιλάμε ότι έφαγε μια σαβούρδα στην πατσαρέλα. Γαλάω την κρίση μου γαλάω. Ναι. Ναι, καθαρίδα. Τι, το εικό όνομα. Κατσαρίδα. Κι άλλη κατσαρίδα. Και άλλη κατσαρίδα. Και άλλη. Κι άλλο κωδικό όνομα, την Τέζακα, λε. Περίμενε. Ήθελα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Κατσαρίδα. Και άλλη κατσαρίδα. Και άλλη κατσαρίδα. Και άλλη και κωδικό, όνομα, τέζα, Περίμενε, ε, ένα, κατσαρίδα. Θα πάρει αυτό το ηχητικό, θα βάλει το τραγουδάκι των Beatles, το Help. Mm. Help Anita, Buddy, mm. Και έλπανιν Και όλα το, α πούμε, και βρέχει κανένα βοήθεια. Α πούμε, εξωτερικό. Έτσι. Από Αλιούτο, από Ισπανία και τέτοια. Αυτό το ηχητικό πού είναι το κατσαρίδα. Δικό μου είναι το κατσαρίδα. Α, καλά. Ε, γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τι κάνεις. Καλά. Ε, είναι γνωστό ότι ο ΣΚΑΙ έχει τους πιο ικανούς μνημονιακούς δημοσιογράφους και φροντίζει να έχει και τους ανάλογους καλεσμένους. Δεν ξέρω αν έχει πετύχει ποτέ την αντιγόνη Λιμπεράκη και καθηγήτρια οικονομικών του Παντίου. Α, όχι. Όχι Έχει χάσει, έχεις χάσει, έχεις χάσει. είναι ξεκάθαρα μνημονιακή, χωρί φτιασιδόματα και προσχήματα κτλ. Και, και αυτό την καθυστά φυσικά ιδιαίτερος αντιπαθή, αλλά είχε κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Η κυρία αυτή είναι κόρη τη αδερφής του Μητσοτάκη, mm. πρώτη ξαδέρφη της Ντόρας δηλαδή. Oh. ναι. Ήταν επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μάνου και του Τζίμερου. Να το,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 που λένε ότι θα γλιτώσουν την Αφρική από τη φτώχεια την ίδια ώρα που ψηφίζουν και υποστηρίζουν μνημόνια στην Ελλάδα οδηγώντας μας στην εξαφλίωση.